Εκείνο που με εντυπωσίαζε ανέκαθεν στο Μοντιλιάνι είναι η θέρμη των σωμάτων που ζωγραφίζει, των γυμνών εννοώ. Λένε πως κάποια στιγμή μαθήτευσε στον Μπραγκούζι και υποτίθεται πως ενδιαφερόταν για τη φόρμα. Μπορούμε όμως να κατανοήσουμε και αλλιώς αυτή τη μαθητεία. Μπορούμε να σκεφτούμε ότι το απόλυτο φινίρισμα του Μπραγκούζι επανέφερε στο προσκήνιο αυτό που ένιωθε ο ίδιος ο Μοντιλιάνη να απειλεί τη θέρμη των σωμάτων που ο ίδιος ζωγράφιζε. Να επαναφέρει, ας πούμε, την κρία της, τη λυπνή πνοή του θανάτου, μεταλλική, κατοπτρική. Μπορεί να είναι παράδοξη η ερμηνεία, αλλά κατά την άποψή μου, κατά τρόπο θα μπορούσαμε σήμερα, μιλώντας τη θερμή και με λυμένα τα προβλήματά της γλώσσα που μιλάμε, με λυμένο ενώπια τον κόμπο του γλωσσικού ζητήματο, να μαθητεύσουμε για λίγο στην καθαρεύουσα πίεση του τέλου του 19ου αιώνα. Είναι μια πίεση τεχνητή, η οποία απαξιώθηκε από όλου του ιστορικούς. Αν όμω εκείνο που θέλουμε εμεί να πούμε είναι κάτι θερμό και εύθραυστο, κάτι που τελεί υπό την απειλή, κάτι που σκιάζεται από το φόβο που. Καμιά φορά ο Μοντιλιάνη, την καμιά φορά δηλαδή κάθε μέρα ο άνθρωπος φυγάδευε στο αψέντη. τότε ίσως κάποιες από τις τονικότητες που μας ενδιαφέρει να χρησιμοποιήσουμε, τις βρούμε αποκαλυμμένες, φανερές, φερμένες στη στυλπνή επιφάνεια μιας φόρμας σαν τον μπραγκούζι, στην καθαρεύουσα. Κάπως έτσι θα κατανοούσα. Άλλωστε την «ποπ καθαρεύουσα», όπως την ονόμασε ο Βίρον Λεοντάρης, των υπερεαλιστών, διαστρεβλωμένοι προς το κομικό φυσικά, ή την ψηλή καθαρέβουσα, την εφημεριδογραφική καθαρέβουσα των ποιητών του Μεσοπολέμου. Και μπορούμε να αντιστρέψουμε τη διαδικασία και αντί να αναζητήσουμε στην καθαρέβουσα τις τονικότητες που εμείς θέλουμε, αποκαλυμμένες, να πάμε σε ορισμένα ποίηματα γραμμένα τότε, να τα διαβάσουμε καθέα αυτά και να δούμε σε πρόημη εκδοχή Τονικότητες, πολύ χαρακτηριστικές, ποιητών που ήρθαν αργότερα και που μετουσιώθηκαν μες στο έργο τους, μεταπλάστηκαν σε κάτι διαφορετικό και εν μέρει Να δούμε πιθανόν τον τόνο της λεοπαρδική μελαγχολίας, όπως τη λέει ο Παλαμάς, που εγώ τον ακούω ξεκάθαρα στον Καριωτάκι, φανερό σαν γυμνό καλώδιο, χάρη στην και έντονα ήδη διακομωδημένο Χάρη πάλι στη Μαριονετίστηκε καθαρεύουσα Σε έναν προγόνο του Ακούστε Ιωνή γλυκίας ευτυχίας Φάρι τονούν ευθύνοντες προς την αθανασία Διάδημα επικοσμούν το φάσμα της σκοτίας Τα άστρα την ατέρμουνα βαδίζουσι πορεία Αλλά είδε Εκεί μακράν εις των Φανών με του ορίζοντος συμπίπτοντα το πέρας δεν είναι μέγας ως αστήρ και πλήρης μυστηρίων, Αλλά έχει τα σακτίνος του πολύ συμπαθεστέρας. Φανέ, φυλάσσον τους νεκρούς, Τον θάνατον φωτίζον, Σε φως ζωήν τις έριψεν εντό κημητηρίου. Δεν είσαι ως μη δίαμα νεκρούς Σε βλέπουν οι υπνώτοντες κάτωθεν του φορείου. Κύζε το σκότος της νύκτος και απειλών τους ζόντες ρίπτε το φως σου όπου χους υπάρχει και σκοτία μέτρη τους λίθους των εκρόν και τους αποθανόντας ο πώ είναι φρικιά και τρέμει η καρδιά Μα, αν μετρείτε η ζωή, ο θάνατος μετρείται. Στιγμή εις των ωκεανών ρυφθίσα των αιώνων, πριν καν υπάρξει σβαίνεται, πριν πέσει λησμονείται, ο χρόνος προς τον θάνατον καταμετρείται μόνον. Ζεις ως ανάμνησις εκεί φανέ, μεμονωμένη διπλήν φωτιζονέκρωση του τους τάφους των θανόντων, την λίθην, Άλλων θάνατων, ώστε τις αυτούς προσμένοι, Την λίθην κημητήριον εν τη ψυχή των ζώντων. Ναι, λησμονούσι, Και αυτούς τους ζώντας λησμονούσι, Το παρελθόν ο σάβανον η λίθη περιβάλλει, Οι επιζώντες τους νεκρούς επί μικρών θρυνούσι, Και μόνη η κυπάρισσος επί των τάφων θάλλει. Ο φω, ο φω ταλέπορων. Ενώ η αδελφή σου φωτίζουν η συμπόσια χαράς και ευθυμίας, Αλέρημος διέρχεται η στάφωση ακτή σου, Φωτίζουσα του χάρονος ο χράστας ευοχίας. Παράδοξον συμπόσιον, Απλούνται σπαρμένε, ετράπεζε μαρμάρινη, Και ο σταυρός πλησίον, Επιγραφέ δεικνύονται επάνω εστρωμένε, Κυρνά την λίθην σιγή εις, εις των νεκροταφείων. Το φως σου πίπτει επ' ως νεκρική οχρό της. Τι σε φαντάστη εορτήν με τόση ηρεμίαν, Και που και που εγείρεται μαρμάρινος ημπότης, Ο πάντες θα καθίσωμεν εις θόπευε, θόπευε φανέ την πλάκα των θανόντων, όπως οι εκιμήθησαν χωρίς την οσθοπίας. Πόσοι θα είσαν σήμερον εδώ, εν μέσω ζώντων, εάν εθόπευεν αυτούς εν βλέμμα συμπαθίας. Αστήρ τάφων θλιβερός, το φως εκείνο τρέμων, φωτίζει την ιστερινή οδόν του διαβάτου και πνευστία εις την πνοήν την κρύαν των ανέμων όφος, τι με παρατηρείς ως ο φθαλμός θανάτου; Δεν τον φοβούμε. Όρθιος προ του θανάτου βαίνω, Δεν ψάλω την ισχύνα αυτού ετών αθανασίαν. Το φίλημά του το ψυχρόν ατάραχος προσμένο. Τις την γαλήνην δεν μποθεί μετά την τρικυμίαν. Όσον ωραία μηδία η όψεις της πρωίας Είναι γλύκη ο ήλιος Το πρώτον φως του στέλων Α, πανταχού απίντησα Εν φάσμα ευτυχίας Την ευτυχία νουδαμού Ούδης αυτόν το μέλλον Μέλλον Τις τύχεις πέγνιον; Του βίου ηρωνία Λέξεις ουδέν σημαίνουσα Ή πάροδον του χρόνου Και φάρμακον όπερ ροφά παρούσε η πικρία, όπως επέλθει αύριον με τα ομοίου πόνου. Μέλλον, λέξεις σημαίνουσα την έλλειψην παρόντος, ηχό των πόθων, ή την εσβλαστάνους ηλαθρέως, πολλάκης αντανάκλασης οχρά του παρελθόντος, πλήν πάντοτε κατοπτρισμός δεικνύμενος ματέος. Μέλλον, καθώς η την εσβλαστανους ηλαθρεως πολλακη αντανακλασης οχρα του παρελθοντος πλην παντοτε κατοπτρισμος δεικνυμενος ματεο μελλον καθως η αστραπη το σκότος επεκτείνων, τη συμφορά σου εμπεχμός, Ισχύς αδυναμίας, το σκοτινόν του πρόσωπον επί του τάφου κλίνων και εκείθεν θάλων ως ελπείς κενή αθανασίας. Ιδού το μέλλον, Ιρητής, Θοπία του θανάτου, Εν δάκρυ σπύρον έτερον, Κραυγή επελπισίας, Έως σου εντός μακρού νεκροκραβάτου, Σταυρώσεις τους βραχίωνας επί καρδίας. Μόνος, καθώς αυτό το φως εις των νεκροταφείων, Φωτίζουν πόθων μνήματα και πτώματα ονείρων, Αγνώστου πόνου έρμεων, Διέρχομαι των βίων ταράκι σύρων τη ζωής, Το παρελθόν μου σύρων. Φανέ, όταν το έλαιον σε λείψει, Τι θα γίνεις, τι θα σβεστείς, Καλύτερον, αφού η μοίρα αγρίως, Πρόορισε την λάψη σου επί σποδού να χύνει, τι ωφελεί είσαι το και είσαι μεωβίο. Was will man Mit Blut von eigener Art durchströmt ist, dass gerade die Kategorie vor dem Gesetz verwandt ist, die im Gefühl, bei Lust und Spiel und in der Art verwandt ist. Αυτό ήταν ο Φανό του Κημητηρίου Αθήνα, του Δημητρίου ενός ποιητή που αρκετοί τον θεώρησαν πρόδρομο του Καριωτάκη, όλοι όμως για λόγους θεματικούς. Ενώ το αυτή μας μας ειδοποιεί ότι ήταν βαθύτερα πρόγονος. Το αυτή μας επίσης μας ειδοποιεί και για το αυτονοητό πώς γλώσσα και ύφος είναι ένα και το αυτό. Έξου και η ρίστο εμπαρόδο θεωρώ αποτυχημένη την εκλεπτισμένη προσπάθεια του φέρει να απαξιώσει Όλη αυτή τη ισοδιαποίησης όχι υποτίθεται λόγω της γλώσσας τους αλλά λόγω της έλλειψης ύφους τους. Είναι μια κίνηση σαν το που γυρνάει κατά πάνω στη γλώσσα ισχυρότερη. Και είναι ένα επεισόδιο της μάχης του εφέρει με τον υπέρτερο καριοτάκι ή και με τον Καβάφη. Φυσικά γνωρίζουμε ότι η μάχη του δημοτικισμού σήκωσε ένα μεγάλο κομμάτι από το βάρο των σύνολων κοινωνικών αγώνων. Γνωρίζουμε επίσης την επίσημη χρήση που επιφυλάχθηκε στην Καθαρεύουσα στον αιώνα μας. Εγώ θα προτιμούσα να θυμηθούμε ότι ο καλύτερος κατά τη γνώμη μου Καθαρεύων ποιητής, ο Ιωάννης Καρασούτσας, ήταν κοινωνιστής. Κοινωνιστής όπως αργότερα, σε εντελώ άλλα συμφραζόμενα, ο Βάρναλης. Θα προτιμούσα επίσης να θυμηθούμε ότι η Καθαρεύουσα κατέληξε, όχι κατευθείαν προέκταση του τρόπου με τον οποίο άρχισε. Αυτό το ημιπληγικό φαινόμενο που η μια όψη του ήταν εξ αρχής παράλλητη λογολογιοτατισμού ευθύνεται επίσης και για την πιο ζωηρή φάση λεξιπλασίας που γνώρισε ο νέος ελληνισμός. Εν πάση περιπτώσει δεν είναι αυτό το θέμα μου. Σκοπεύω εφ' να αποσυμπλέξω τα δύο νήματα, το νήμα του Παπαργόπουλου και το νήμα της καθ' καθαευτήν και ελπίζω πως θα μας οδηγήσουν στην πιο καλή και γλυκιά ώρα της Δημοτικής αλλά θα μας οδηγήσουν εκεί με όλη την ένταση που συσσωρεύει κάποιος όταν τον τη ξετυλίγεται μέσα σε ένα λαβύρινθο. Στοιχεία για την αγορά χαλκού Τα συνέλεξε και τα παρουσίασε ο Γιώργος Ποροπούλης.